Να, έφτασα και στο Σαράι. Εδώ θέλει θάρρος καρδιά και πλάτη φαρδιά. Όταν τη γαλεύεις στο θέλω τη βεζιρομπούλα, αντε καρτέρ. Ο Χρουστούζι και δεν τον χωνεύω το Βιλιγκέκα. Καλά στα κύριο. Μποζούρ, μαϊμουζέλ, είδα κι εγώ να εξηγήσω τα ενίγματα. Πώς σας λένε, καραγκιόζει καραγκιόζουν το Υιός του Πανηγράτσου να ζήσω ευχαριστώ Έτσι με λένε Πασάμου, πολύ ωραία Ωραία, Αν δεν εξηγήσετε τα ενίγματά μου θα χάσεις και εσύ τη ζωή σου όπως η άλλοι. Αν κερδίσεις, α, αν κερδίσω θα αφήσεις ελεύθερους όλους τους έτοιμους θανάτους Δεν θέλω ούτε λύρες ούτε παντριές, σύμφωνοι ή σύμφωνη. Βάλε τα δυνατά σου να το εξηγήσεις Μωρα ξέρω εγώ τι ένα. Το μου πρόσεξε. Άκουσε λοιπόν το πρώτο μου ένιγμα. Βλέπω λοιπόν τρέχοντα σε λευκό πεδίο. Δύο το θεωρούσαν. Τρει τον οδηγούσαν. Εάν η κεφαλή του δε ραίσει, τα ίχνη του δε φαίνονται. Τι είναι. Να Αξινίστα κεφάλι, δεν θα τα βρεις. Πάψε χριστιανή μου και σπάζεις κανένα λατσίδε της επιστήμης. Το βρήκα. Είναι μια πένα που τρέχει πάνω σε ένα άσπρο χαρτί. Οι δύο που το κοιτούσαν είναι οι οφθαλμοί. Τρει δάχτυλοι που το κρατάμε. Εάν η πένα δε ραΐσι, τα ίχνη της δεν φαίνονται. Αυτό δεν είναι η πένα. Μπράβο. Ε, κέρδισες. Αμ τι νόμιζες, μαϊ μουζέλ. Ναι, αλλά το δεύτερο μου ένιγμα. <χε> Άκουσε το ποιο είναι. Ακούω. Από λευκή πλάκα ανήρη γεννάται. Όταν είναι ζωντανός, αν αισθένει όταν πεθαίνει βαπτίζεται. Τι είναι. <χε> Αυτό είναι εύκολο. Τι είναι. Είναι ο κόκορας. Κόκκορας, βέβαια από ένα άσπρο αυγό γεννιέται ο κόκκορας. Το πρωί που είναι ζωντανός ο κόκκορας ανεσταίνει τους νεκρούς τους ανθρώπους που κοιμώνται. Όταν τον ε, σφάξουμε τον κόκκορας δεν τον βάζουμε στο νερό, δεν τον βαφτίζουμε για να τον εμαδίσουμε. Μπράβο, αχ, μπαμπά μου κέρδισε. Ε, αφήστε τα φάρμακα τώρα και δώστε μου με ένα τα κλειδιά να βγάλω τους φυλακισμένους όξους. Λάτε εδώ σύνδρε, Λάτε εδώ γρήγορα, είτε όλοι όξους είσαστε τζαμπατζίδες. Τζάμπα, τρώτε, τζάμπα, κοιμόσαστε, έκατα να φέλη, έτετε, ται, ται, ται, ται, ται, ψυχούνα, ωραία, μπράβο, μπράβο, στο Καραγκιόζι. Αντε ρε, χορεύτε όλοι μαζί τώρα να διασκεδάζουμε, αβάντε μαέστρο. Ε, ρε, ρε, ρε, έκατα να φέλη, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, κύριε, η κωμοδία, ο Καραγκιόζης και τα ενοίγματα της Βεζιροπούλας σε τελείωσαν. Γεια σα, παιδιά μου, γεια σα!